Book 2 18 18 การทําความสะอาดบ้าน Katharismos pitiu Katharismos pitiu Σήμερα είναι σάββατο. Σήμερα έχουμε χρόνο. Σήμερα έχουμε χρόνο. Σήμερα θα καθαρίσουμε το σπίτι. Σήμερα θα καθαρίσουμε το σπίτι. ংো তো রোড ও আজ কমল খাম θα καθαρίσουν τα ποδήλατα Τα well. παιδιά θα καθαρίσουν τα ποδήλατα คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้อียายา τα λουλούδια อียายาทา ποτίσι τα λουλούδια เด็กๆกำลังทำ Θα τακτοποιήσουν το Δωμάτιο. Τα παιδιά θα τακτοποιήσουν το Δωμάτιο. Παλαιά κον Πομ καμλάγν έτσι ποoring ε glow. Ο άντρας μου θα τακτοποιήσει το Γραφείο του. Ο άντρας μου θα τακτοποιήσει το Γραφείο του. Πομ καμλάγν σε φάει τί τζα σακ λόγ παιδε ναι κρύογ σακ πάει. Θα βάλω τα ρούχα στο πλυντήριο. Θα βάλω τα ρούχα στο πλυντήριο. ผมกำลังตากผ้า. Θα απλώσω τα ρούχα. Θα απλώσω τα Θα σιδερώσω τα ρούχα. Θα σιδερώσω τα Τ είι βκα ὸ παράθρα είνι βρόμικα πὁ σκ πρό τὸ πάτομα είνι βρόμικο τὸ πάτομα είναι βρόμικο τσ σκρό ὸ πάτα είνι βρόμικα ὸ πτα είναι βόμικα Και θα καθαρίσει τα παράθυρα; Πώς θα καθαρίσει τα παράθυρα; ใครดูดฝุ่น Πώς θα βάλει ηλεκτρική σκούπα; Πώς θα βάλει ηλεκτρική σκούπα; ใครล้างจาน Πώς θα πλύνει τα πιάτα; Πώς θα πλύνει τα πιάτα;